Καλησπέρα στους αγραντές του Newscast για ακόμα μια φορά ε, Είμαι ο Απόστολος, μαζί μου έχω τον Άγγελο Γεια! Yeah. Για να σήμερα το 47ο επεισόδιο του podcast μας 16 Δευτέρου του 2009 ημερομηνία Και σήμερα μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε Να πούμε ότι εγγραφούν το σπίτι του Άγγελου ε, και ο Θεός δεν είναι μαζί μας αυτή τη φορά. Δεν είναι, θα πει ένα για, Αλλά... Θα... θα συνδεθούμε μαζί τους σε λίγο να μας πει ένα γεια. κάνουμε ένα live link, βρισκόμαστε. Ναι. Ε, νομίζω Με... να συνδεθούμε τώρα καλύτερα και να πούμε το τι θα πούμε στο επεισόδιο μαζί του. Για να το πούμε και αυτός. Εντάξει, πριν συνδεθούμε θα σε ρωτήσω ένα πράγμα. Για να στο 47ο επεισόδιο, θα φτάσουμε στο 51ο πώς θα το γιορτάσουμε. Δεν ξέρω, θα το γιορτάσουμε. Εντάξει, είναι η παιτειακό επειδή είναι και 50, ξέρω εγώ. Δεν να σκεφτώ τώρα, σωστά την Εντάξει. να βρούμε μέχρι το τέλος του επεισόδιο. Μπορεί να στειλει comment κάποιος και να προτείνει. Άγια, Χρήστο, να Οκ, okay, λοιπόν, καλο το Καλημέρα. Έλα, έλα Χριστό. Γεια σας, τι κάνετε. Πολύ καλά, εσύ. Ε, ας τα λέμε καλά. Γιατί έτσι. Ε, να πω ότι δεν κατάφερα να παρεκολουθώ μαζί σας, γιατί έχω μία χολέρα στο λαιμό. Το είπαμε και εμείς. Το είπαμε και εμείς λέω, αλλά ξαναπέστω. Ναι, η οποία σιγά σιγά φεύγει. Ε, αποστόλου να σου πω ότι εντάξει, δεν θα έχω τα ίδια συμπτώματα με μια άλλη κοπέλα στο γραφείο, μάλλον. Α, δεν τα έχεις. Ε, τα έχω, απλώς δεν θα δείχω έτσι. Α, μάλιστα, Α, μάλιστα. Θετικό αυτό. Ε, από εκεί και πέρα, ε, κάποιες άλλες δουλειές δεν με αφήνουν να συμμετάσχω μέσω Skype στο σημερινό podcast. Μάλιστα, μάλιστα. Α, το... Εσείς, πώς πάτε, πώς πάτε. Εμείς ε, καλά πάμε, εδώ πέρα μαζευτήκαμε, πίνουμε καφέ, τα κλασικά ξέρεις ξέρεις. Αντωρέα, τι θα συζητήσετε σήμερα. Λοιπόν, ναι, αυτό το κομμάτι το αφήσαμε να το πούμε μαζί, ε, θα ακούσεις τώρα τι θα μας αποσχολήσει σε αυτό το επεισόδιο. α πολύ ωραία. Αναμένω. Λοιπόν, ε, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το αφήσαμε από παλιά σε εκκρεμότητα το, το dating μέσω ίντερνετ και τι μπορεί να πάει στραβά, τι μπορεί να μην πάει στραβά κλπ. Κλ. Θα έχουμε μια εκτενή αναφορά και συζήτηση εδώ με τον Άγγελο για τα τρία πιθανά κομμάτια που ενδεχομένως να μας εκπροσωπήσουν στην Eurovision από τον Σάκη Ρουβά. Ποιο είναι το καλύτερο, ποιο θα μας φέρει καλά αποτελέσματα, ποιο θα πατώσει κλπ. Έχουμε κάποια πράγματα που... κάποια παράπονα που θέλουμε να κάνουμε για σειρές έτσι Τα πες. οποία μας έχουν εξοργήσει εδώ με τον Άγγελο Έχουμε πι... βγει εκτός αυτού με τον Άμπερς Άγγελέ, το Lost μας ανταμείβει καλά, έτσι? Πολύ καλά θα έλεγα, ναι Αλλά δεν σε πλέον μας πολύ πολύ, δεν τα βλέπεις τα βλέπω, αλλά τώρα τι να σχολιάσουμε, τι να πω και εγώ καημένα. Έχουμε τους ειδικούς εσάς Εντάξει Έτσι ε, Σε τεχνολογικά θέματα θα μιλήσω λίγο για ε, μία διανομή ε, Ubuntu που έχω βρει για το ASUS EPC Που είναι custom made γι' αυτό Και θα πω τις εντυπώσεις μου Θα μιλήσουμε για και θα προτείνουμε για ακόμα μια φορά τι μπορούν να κάνουν οι ακροατές στις δύο εβδομάδες που ακολουθούν για να διασκεδάσουν και να περάσουν ωραία. Και θα κλείσουμε με κλασικά σχόλια και ηλικιότητες στο τέλος, που για να μπορέσεις και εσύ που δεν είσαι εδώ να το ακούσεις μέχρι το τέλος. Οκ. Okay. Σας εύχομαι καλό podcast. Εγώ θα αποχωρήσω. Οκ. Okay. Και ελπίζω στο επόμενο podcast να είμαι εκεί. Βασικά θα είναι εκεί μάλλον. Εκτός απρόπτου. Οκ. Okay. Και εμείς οφηχόμαστε περαστικά και να είσαι σύντομα κοντά μας. Καλή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και, ε και στους ακροατές. και Γεια σας. Ε bye bye. Έφυγε ο Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη ροή του προγράμματός μας. Μετά 15 Μετά 15 και reach μετά τι και την μιλησαγωγή στην οποία μιλήσαμε με τον Χρήστο και το φυγήκαμε περαστικά το νομίζω, ότι, νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στα κυρίως θέματα. Για αυτή τη φορά αισθάνομαι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ενδιαφέρον, δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ας πούμε, γιατί δηλαδή ήθελα να το κάνω όλας. <laughs> <laughs> το θέμα, που λέει το θέμα, <laughs> έτσι. Mm -hmm. ε, το οποίο έχει να κάνει με τις ε, ε, ε, σχέσεις που μπορεί να δημιουργηθούν online. Okay. Σαν ποια είναι γνώμη γι' αυτό. Γενικά δεν ήμουν και ε, πολύ φίλος. Ναι, σωστά. Το ναι. θεό και είσαι ένα συνήθως του εξωτερικού, αλλά από εκεί και, και δεν πάει να είναι και αυτός ένας τρόπος. Ωραία, εμείς είμαστε... Έχουμε... Ναι. Ωραία, εμείς είμαστε... Ωραία. Τέλος πάντων, για γι όσους ενδιαφέρονται, είτε να το προσπαθήσουν, είτε απλά να δουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι πραγματικότητες. Ωραία, εντυπωσιάσουν, λέγει ο Σωστά. Εμείς βρήκαμε δύο άρθρα, τα οποία εξετάζουν αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή το πρώτο μελετάει τα στατιστικά λίγο του πώς αυτό το πράγμα υπάρχει στο εξωτερικό και εξελίσσεται. Σίγουρα δεν είναι για την Ελλάδα, έτσι, το Άρθρο είναι για το εξωτερικό. Ε, και το δεύτερο. Και το δεύτερο μελετάει κάποιους τρόπους για τους οποίους αν κάποιος αποφασίσει το να δεύτερο. κάνει μια κίνηση στο να βρει ένα σύντροφο από το Ιντερνετ, ποιες κίνησης πρέπει να κάνει ώστε να αισθάνεται ασφαλής με την απόφασή του αυτή. Ας ξεκινήσουμε με λίγα στατιστικά στοιχεία. Uh -huh. Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήγαγε το University of Bath. Στην Εύνα, το 94, αλήθεια, τα των ζευγαριών οι οποίοι ξεκινάνε τις σχέσεις τους μέσω ίντερνετ συνεχίζουν να, κρατούν, να κρατάνε επαφή και να έχουν μιλήσει προηγουμένως για αρκετό χρονικό διάστημα ή για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μία-δύο uh -huh. Επίσης, οι σχέσεις που ξεκινάνε μέσω το ίντερνετ κρατάνε κατά μέσο 7 μήνες, σύμφωνοι μηνέες να πάνε, έτσι. Uh -huh. Οι άνδρες είναι πιο αφουσιωμένοι, ε, <ομίτει> όχι, όχι, αφουσιωμένοι, ε, κομίτι τέλος πάνω στις ε, σχέσεις μέσω ίντερνετ και εξαρτώνται, το πούμε, από το, mm. το άτομο το οποίο κάνεις. Από το ούτε, το οποίο είναι, είναι, λένε, είναι πιο αφουσιωμένοι στη <ομίτει> σχέση που ξεκινάει μες <εμένης>. ίντερνετ. <στοί> το βλέπω πιο σοβαρά, μάλλον <στοί> θέλει να πει. Mm -hmm. Από ότι οι γυναίκες και τα ζευγάρια συνήθως ε, σπάνια χρησιμοποιούν webcams και προτιμούν την ανωνυμία, και να γράφουν email και τέτοια. Πριν εγνωριστούνε... Να κάνω λίγο ένα σχόλιο σε, τη, σε αυτό το θέμα που λες, το οποίο το γράφει στην παρένθεση και μου άρεσε λίγο. Λέει ότι, ε, το ότι οι άντρες είναι πιο αφοσιωμένοι οφείλεται στο ότι κυρίως δεν έχουν πρόβλημα να μοιραστούν τα συναισθήματά τους γραπτά, γιατί ενώ οι γυναίκες ε, δέχονται περισσότερο σε επαφή προσωπική. Mm. Αυτό αν ισχύει ρε παιδί μου, δεν το... ξέρω, το έχω παρθέσει το... κι εγώ, αλλά Εισχύει. δεν το έχω διαβάσει κάποια μελέτη έτσι. Αν είναι αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό α πούμε. Ε, κάτι άλλο? Ε, όχι αυτά από την έρευνα του University. Ωραία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι... σίγουρα τα πρώτα που λέει είναι σωστά. Δηλαδή, ε, όντως, ε, άμα για κάποιο καιρό μιλάς με τον άλλο να, και έχεις μια επαφή normal και το γνωρίσεις μία φορά τουλάχιστον και πεις έναν καφέ μαζί του και ομιλήσεις ακόμα και αν δεν κάνεις κάτι μαζί του θα αρχίσεις να βγεις για έναν καφέ πάλι μετά από ένα μήνα ναι. Ειδικά κάνουμε μένει και κάπου κοντά σου έτσι Ε, συνήθως στιγμή... αυτό... δεν βρίσκεις νόρου ότι είναι η ακουβία Ναι, okay. Είρε, Είρε, δεν, δηλαδή μπορείς να... ή αν, αν δουλεύεις σε κάποιο χώρο μπορείς να πηγαίνεις, το βλέπεις, δεν σε χαλάει Επίσης τώρα αυτό εντάξει για το μέσο όρο των 7 μηνών Δεν είμαι σίγουρο το σημαντικό είναι να ξέρεις, παιδί μου, ότι η γυναίκα δεν πρέπει να σου πει ποτέ αυτό που σκέφτεται, πρέπει να σε δει η Λοιπόν, ας δούμε λίγο τώρα, πώς πρέπει να κινηθείς πριν ξεκινήσεις να βρει κάποιον σύντροφο από ίντερνετ. Λέει εδώ ότι οι πιθανότητες να πετύχεις, ας το πούμε, είναι πιο υψηλές αν ακολουθείς κάποια... tips, Τιπς, κάποια κόλπα, ας πούμε. Και αυτά είναι να μιλήσεις τουλάχιστον δηλαδή, μια φορά μαζί τηλεφωνικά πριν, το... πριν την πρώτη συνάντηση Το, ε... το τηλεφωνικά πάει και μέσω Skype, έτσι Ναι, απλά ή και μέσω webcam, να το δεις κιόλας Εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο να... Να... Να... να ακούσεις Εντάξει. ή να δεις αυτόν, μην έχεις μόνο κείμενο μπροστά σου ε, Το δεύτερο δεν ταιριάζει πολύ με τα ελληνικά δεμένα Λέει να κάνεις κάποια ανταλλαγή δώρου Αυτό εδώ νομίζω δεν θα βοηθούσε ε. Είσαι, σε να πήγαινε κι αλλού η κουβέντα μετά Και... Να κάνεις για ένα διάστημα πιο, συχνό, πιο συχνές συνομιλίες μαζί του, έστω και με κείμενο Και οργανωμένο δηλαδή και πολύ. Να πούν καθηκεία και τη βυσκόμεσα να μιλάμε σου, γιατί έτσι Ναι, και ίσως και η θεματολογία σου να είναι λίγο πιο συγκεκριμένη, δηλαδή τι πράγματα αρέσουν στον ένα, τι πράγματα αρέσει στον άλλον, πού θα πάτε, τι θα φάτε, τι θα κάνετε, τέτοια πράγματα Και εντάξει, υπάρχει με νέον γραμμένο, μη κάνεις, μη δώσεις και μη λάβεις χρήματα ακόμα, ε. ρε παιδί μου. Έτσι. Μπορεί ο άλλος π.χ. να έκανε μια κίνηση του στην... δεν ξέρω... να κάνει κάποιο χρηματικό τον άλλον. Είσαι αυτό να το θεωρεί αυτός τι δεν είναι και παρακάτω λέει ότι υπάρχει ασφαλής τρόπος για να κάνεις αυτή τη γνωριμία. Θα δούμε μετά πώς. Και ουσιαστικά σου λέει να μην το φοβάσαι και τόσο πολύ. Εντάξει, εγώ προσωπικά το Το λέω πάντα. Έχω ένα Τώρα, όταν, ε, αν πάει κάποιος να χρησιμοποιήσει μια τέτοια υπηρεσία τέλος πάντων, ε, mm -hmm. ας έχει κατά νου τα εξής. Ωραία, να πω το να εμπιστεύει αυτό του. Άγι, νομίζω και, ότι, τη, τη, και τη θα διέστηση... και τη διέστηση, θα ας πούμε, Δηλαδή ότι άμα κάτι μοιάζει λάθος, τότε είναι πολύ πιθανό Οπότε, ας το και άλλο, δηλαδή, ναι. δεν χρειάζεται να ας βριστείς. Με το ποιος είναι. Εντάξει, αυτό είναι φαλερό που Τέτοιους, ίσως αυτό βασικά είναι ενδιαφέρον. Ίσως μπορούσαμε να κάνουμε ένα, ένα test case. Ε, ε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε Όχι τώρα, Α. γενικά ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Και να δούμε το αποτέλεσμα ας πούμε. Να πεις ότι είσαι ο paint ο... Δεν θα πω ότι μου paint θα ναι, πω εγώ θα πραγματικά ποιος είμαι ρε παιδί μου. Θα πούμε δηλαδή θα, θα κάνουμε ένα, ένα counter mis, ρε παιδί μου. Θα μιλήσουμε με κάποια που λέει ότι είναι γυναίκα. Ναι, <laughs> Έτσι, <laughs> και να δούμε πώς θα πάει ρε παιδί μου. Να ναι, ναι, δούμε αν αυτά εδώ πέρα που λέει ισχύουν κάποια στιγμή μπορείς να το κάνεις Λοιπόν, Να πιστεύεις τι σου λένε οι άλλοι. Δηλαδή μου σου πει ότι είναι χρονών και είναι έξω εγώ φοιτητής ή φοιτήτρια, να το πιστέψεις. Το οποίο είναι είναι πάγκαμα πάνε. Ναι, ναι, ναι. Αν έχεις ακολουθήσει και την προηγούμενη συμβουλή που να λέει ότι πραγματικά ποιος είσαι, το είναι και θέλεις να πιστέψεις κι άλλος ποιος είναι. Ναι, ωραία. Εντάξει, Να αποχωράς με προσοχή και να πάω να ξέρω τον σου το πούμε και θέλει εσύ επί ζωή σου και τι θέλει να κάνεις. Αυτό. ωραία. Και το άρθρο κλείνει με παράγοντες ε, που θα πρέπει να έχεις στο νου σου ε, εξ αρχής όταν θα πρέπει να όταν θα πας να κάνεις μία σχέση μέσω ίντερνετ. Ε, θα πρέπει να, να πάρεις υπόψη σου την ηλικία σου και το πόσο όριμο είσαι για κάποιες αποφάσεις που θα πάρεις μετά. Αυτό μάλλον όταν θα είναι να συναντήσεις τον άλλον κανονικά. Ας πούμε. Ε, την ε, ηλικία που σου έχουν πει γιατί δεν μπορεί να ποτέ ε, ναι. και την οριμότητα που δείχνει ο άλλος όσο μπορεί να στη δείξει. Δηλαδή αν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι πολύ ανώριμος φαντάζομαι... πρέπει να το έχεις το νους αυτό. μιλάω με ένα άτομο που είναι ανώριμο. Που μπορεί να γίνει τα πάντα α πούμε. Ε, τι κίνητρα υπάρχουν και από την ε, μεριά σου και από την ε, μεριά. μεριά του άλλου για να κάνει μια επαφή από ίδρυμα. Μπορεί πάντα να μην είναι αθώα, mm -hmm. φανερά όμως. <εμ>... την προϊστορία, δηλαδή πώς πήγαν παλιότερες προσπάθειές σου με παρόμοια άτομα, ε... αν ξέρω εγώ, Εμ... εμπιστεύτης στον κάποια μυστικά και μετά έγινε κάτι α πούμε που δεν ήθελε, εσύς το χτύπησε οτιδήποτε, α πούμε. Αυτό φαντάζομαι ότι εννοεί. Και γιατί πράγμα, τι πράγμα να ζητάς Δηλαδή θέλεις κάτι μόνιμο, θέλεις κάτι εφήμερο, θέλεις απλά να κάνεις την πλάκα σου, να βρεις ένα φίλο, αυτά πρέπει να είναι αυτό. Αυτό είναι λίγο η για τη ζωή, ας πούμε τι στόχους έχει, λόγω στόχο, να έχεις στόχο να κάνει οικογένειες, να έχεις στόχο να φτιάξεις την τη κακέρα ναι. σου. Παραδείγμα να συμβαδίζουν και αυτά. Αυτό μου έδωσε, τώρα στο μυαλό μου φέρει από το facebook, που έχει ίνδρες στην Dean, αυτό ας πούμε, ξέρεις ο που είναι single, Εντάξει πάνω και χρειάζεται περιπτώσεις, αλλά ο άλλος που είναι single μπορεί να πει δεν θέλω σχέση, θέλω friendship. Mm. Είναι αυτό το πράγμα ακριβώς, δεν δηλαδή δηλώνει ο άλλος τι πράγμα ψάχνει στο internet. Και αυτός είναι ένα λίγο πιο καλό, να κάνει τα πράγματα καλύτερα, ας πούμε. Φυσικά δεν ξέρω αν γνωρίζουν έναν άλλον, πολλά μπορούν να αλλάξουν, αλλά λέμε τώρα το, το αρχικό σου... Ε, ναι, έχει και... ναι, βλέπεις και κάτι σου. Ναι. Μπορώ να ασχοληθούμε και λιγάκι με πώς να είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς μια τέτοια, α το πούμε, έννοια ναι, να να για πες. Ε, Τι πρέπει να προσέξουμε Να το πρόκειται τον 28 έχουμε πλέον Αρχικά να, να ε, προσέξουμε αν όντως ο άλλος είναι αυτό που λέει δηλαδή, οτι είναι, είναι Ναι Δηλαδή μην είναι υποδεχτή ότι είναι ο 4 και όχι ο, ο ξογοτάδι ε, Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τον εξής τρόπο Να δούμε αν αυτά που λέει κατά καιρούς ε, έχουν μια συνέχεια και μια συνάφεια μεταξύ τους Δηλαδή, αν λέει, αλλά ναι. πάμε διευτεία ή καλύτερη τετάρτη, είναι πολύ πιθανό να μην αυτό είναι αυτό που λέει και... Αυτό έχει, που... σε όλο ψεδιακόπτω, αλλά έχει πρόσφατα είδα ένα αγαμάδα τέτοιο. Να... Αυτό ανασχύει η γενικότητα της ζωής, είναι να γίνει το Λοιπόν, για κάποιο λόγο, ε, κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα ψυχικατζίδικο, oh. το οποίο είχε πάνια. Είχε? Oh. Πάνια. Παρατράγωδα. Αυτή Και, ξέρεις, Κάποιες φορές, δεν ξέρω πότε το ξαναξεκίνησε, αλλά κάποιες φορές η πάνια ναι, κάνει και συνηκέ, δηλαδή ναι. παίρνω τηλέφωνο λοιπόν και λέει θέλω σχέση ή μεγάλη κύριο ηλικία, ναι. οπότε παίρνει μια τύπησαρ παιδί μου, ξέρω, εγώ και λέει με τόσο χρονών. Εντάξει, από τη φωνή μπορώ να πω ότι ψηλο έμοιαζε να είναι τόσο, δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω όμως Εντάξει, δεν είπε και καμιά τραγική ηλικία, 50 κάτι είπε παιδί μου, λογικό μου ακούστηκε, το ψάχνω άλλο, μετά πήρε ένα άλλο, έτσι ο οποίος λέει... ξέρω εγώ... του λέει πόσο, εσύ λέει 47 <laughs> Φαρνένα δεν έμεινε σε 47 όμως ρε παιδί μου. Τηλέφωνο πήρε, δεν είναι εκεί. Ναι. Και του λέει... η Πάνια, δηλαδή, εσύ λέει 47, λέει, άκουσα καλά. Λέει, ναι. Λέει, γιατί εγώ δεν δηλαδή δίνεις τόσ και είσαι πιο μεγάλος. Ε, αυτός το, κάνει δεν το άκουσα παιδί μου αυτό. Λέει πόσο είπε μου ότι είσαι 47. Λέει, δηλαδή πότε γίνεται. Κοιτάξτε, δηλαδή, έκανα 5 λεπτά να το αυτό. Ποια χρονιά γεννήθηκε. Διαφεούσε. Ε? ε, Δεν έφυγε. δεν αρχή έφυγε η Χαζομπάρα επειδή μου είπε το... το ...54. Κάπου ναι. Κάπου, το... ναι, κάπου, κάπου έτσι έτσι ας πούμε απάντησε. Οπότε εκεί έδειξε ακριβώς ότι δεν είναι καν για να το ναι. παίξει. Με μια τέτοια δηλαδή ερώτηση έτσι μυστήρια και βλέποντας ο πόση ώρα κάνει να απαντήσει. Φυσικά αυτό με τη τηλεφωνική επικοινωνία είναι πιο εύκολο. σου πει, είναι πες, πες. πέντε πράγματα, ναι. Θα το πεις παιδί μου πόσο είναι σήμερα με το Χιτά δεν ξέρω εγώ, ή τι αναμένεται να, να γίνει και όλος It το αλλάξει το θέμα. Είναι το πιο πιθανό ότι δεν λέει αλήθεια. Ωραία, oh, πάμα yeah. ε, Όσον αφορά την... Ε, ε, όχι τόσο πρέπουσα γλώσσα στη συνομιλία, λέει εδώ χαρτολογώντας το άρθρο ότι αν... εκτός αν ψάχνεις για κάτι τέτοιο, λόγω διαστροφής ρε παιδί μου, εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε yeah, yeah, yeah. ε, <laughs> Θα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός ως προς το πώς μιλάς ε, Γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνεις για κάτι το οποίο μπορεί να το συνεχίσεις και στην πραγματική σου ζωή, έτσι mm -hmm. Οπότε αν ε, λέει ο, αυτός με τον οποίο σου να μιλείς σου εκφράζει το, την επιθυμία του να κάνει μία μακροχρόνια σχέση αλλά το συνδυάζει αυτό με μη πρέπουσες απαιτήσεις, αν μπορώ να το πω έτσι αγωγικά, τότε μπορεί, εκτός που σε κάνει και εσύ νιώθεις τα ίδια πράγματα, να μην είναι το κατάλληλο άτομο για σένα. Mm -hmm. Θα καταλαβαίνω νομίζω όλη τι εννοεί, ας πούμε. Ναι. Επίσης, πριν, ε, ε, πριν συναντήσεις το άτομο προσωπικά, ε, προσωπικά δηλαδή, ε, να τας κρατήσεις στις συγκεκριμένες πληροφορίες του εαυτού σου κρυφές κατά κάποιο τρόπο. <Σι> δηλαδή. Μιλές πολλά δηλαδή. <Σιλες> Μιλές πολλά, βέβαιας είναι και μετά αφού το γνωρίσεις και μιλήσεις στο ξεχωριστό καφέ κλπ. Ωστόσο, αν το συνδυάσουμε, με το... Αν το συνδυάσουμε με το προηγούμενο άρθρος δεν πρέπει να είναι και ψέματα, απλά να μην τα λες όλα. Ναι, Δηλαδή, μην δώσεις διεύθυνσης, να μην δώσεις εγώ σε ποια εταιρεία να δουλεύεις και τέτοια πάντα. Πριν το γνωρίσεις, αν και μετά. Και νομίζω ότι είναι ok, ας πούμε. Μπορείς να πεις ότι ζω στη Θεσσαλονίκη ξέρω, και δουλεύω ξέρω, εγώ σε ένα μαγαζί της Τελισκή. να πεις ότι μένω στο κέντρο. Ναι, αλλά δεν είναι να πεις την Εχνατίας όπως εγώ 712. Αυτό. Ε, βεβαίως, ε, είναι καλό να προσπαθήσεις να πάρεις από τον άλλο σε περισσότερα πράγματα που μπορείς. Mm. Δηλαδή, ε, παρόλο που εσύ δεν θες να πεις πολλά, είναι πολύ καλό για εσένα να ξέρεις πράγματα για αυτόν. Πού μένει, πού δουλεύει, ό,τι μπορεί να σου πει. Και εντάξει λέει μετά μια υποσημείωση ότι για τις γυναίκες ναι, αυτό είναι πιο σημαντικό, σημαντικό ναι. αλλά εντάξει εγώ δεν το πιστεύω, δηλαδή πιστεύω ότι και τώρα μεταξύ μας εγώ δεν νομίζω ότι θα σου πει, θα σου το πει όλοι, θα σου πει ψέματα, ναι. εξ αρχής και θα σου πει μετά ότι ξέρεις, επειδή δεν ξέρετε τι είσαι, δεν σου είπα αν είναι να συνεχίσεις, τελικά είναι αυτό και, αυτό και αυτό και είναι και λίγο λογικό, δηλαδή είναι και ένας με, τρόπος προστασίας αυτό. Δεν είναι απλά αυτό είναι να μην πει ψέματα και μετά να τα αλλάξεις. Το καλύτερο είναι να μην πεις τίποτα καλύτερα, να μην ουδέτερος και αυτό. Και σε που πω κάτι, μπορείς να το πεις και το άλλο, ενώ ξέρεις ακόμα δεν θέλω να σου πω που μένω. Ναι, Θέλω να προχωρήσουμε λίγο πρώτα να γνωριστούμε καλύτερα, να βγούμε και μια φορά για καφέ να γνωριστούμε και προσωπικά και μετά μιλάμε περαιτέρω για λεπτομέες, δεν νομίζω ότι είναι τόσο χακό αυτό. Επίσης άμα τελικά κάνετε όλα τα προηγούμενα και τελικά αποφασίστε να χείτε για καφέ, <laughs> φροντίστε στο πρώτο τουλάχιστον like ραντεβού να πείτε σε κάποιον άλλον ε, που είστε, με ποιον, πότε κάτι, και τα λοιπά. Φτιάς. Ακόμα ένα άτομο το ξέρει. Άμα γίνει κάτι... Α, ναι και ίσως ρε παιδί μου ξέρε. ότι ξέρεις άμα δεν σου, δε σου πω σε τόση ώρα... ρε να με βρεις ρε ή πάρε με τηλέφωνο συνείδησης μου ο τηλέφωνο Κέρι ρε παιδί μου. Α κοιτάξτε τώρα το θεωρώ τραβηγμένο, αλλά είναι καλή ιδέα. Ιδιαίτερα αν κάνει το παρακάτω που λέει, δηλαδή αν διαλέξεις ένα σωστό σημείο, δηλαδή μη στην άκρη, στην τελευταία καφετέρια που ομουνμένει του κορδελιού. Πάνε κάπου στο κέντρο ρε παιδί μου ξέρω εγώ Και σε μέρος το οποίο δεν έχει συχνά, πολύ συχνά εσύ Ναι ε, αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό ότι... ε, Είναι καλό να διαλέξεις ένα μέρος το οποίο δεν εστέκει σου αυτό... Γιατί αν μετά αποτύχεις με τον άλλον μην έρχεται και σε πρίζει εκεί ε, πέρα, σε πιπέρα, Ή ξέρει ναι. που θα σε βρει και σε ενοχλεί Ε, ε κάποιο σαν πέντρο μέρος, με ελευθεία ναι. που πάνε όλοι και πάντα στο κέντρο. Δεν είναι δε και στέικη σου με τίποτα. Και έχει διαπώνες καφέ Δηλαδή μπορείς να διαλέξει μία που δεν πας πολύ συχνά. Ναι. Και δεν θα σε βρει ο άλλος. Και, πέρα και πέρα θα γεννιχτώ τα πολύ κόσμο μου γύρω. Εναι, οπότε δεν μπορεί να κάνει και τίποτα στη τελική. Ε, τέλος να προσέξετε τις, κατά το πρώτο ραντεβού τη συμπεριφορά. Δηλαδή μην είναι επιδιεστάζεις τα άβολα. Το οποίο είναι λογικό να έχεις να πίνει και να συμπεριφέρεις το πώς να είναι. Ναι. Ας είναι λογική και συγκεκριμένη α πούμε συμπεριφορά. Και από το δεύτερο ραντεβού κάνει τον πλήστη. Εδώ πέρα τα λέμε βέβαια, καλά θα είναι να νιώθεις όσο και πιο άντρα μπορείς με τον άλλον για να α, τον βοηθήσεις και αυτό ε, να... Ωραία τώρα όλα αυτά ισχύουν έτσι κι αλλιώς, εσύς δεν είναι, δεν είναι να γεννιές πει τον άλλον που ένιωσε το internet ας πούμε. Ε, ναι, απλά με το internet είναι λίγο πιο δύσκολο. Και μια κοπέλα να βρεις στο bar ας πούμε και αποφασίζεις μετά από δυο μέρες Να πάει για καφέ, πάλι να το προσεξέψεις αυτά. Και ήλθε. Κυρίως στην πλημμμύρα της κοπέλας. Τώρα που το θίγουμε αυτό, έτσι γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, έχουμε πιάσει μόλις 15 λεπτά σε 16 από την περιγραφή του άρθρου. Εγώ έχω και την άλλη σκέψη, την οποία, εντάξει δεν μπορούμε να την τελειώσουμε τώρα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ένα μεταγενέστερο θέμα κάποια στιγμή, ότι ουσιαστικά η μόνη διαφορά του να πας για μία online σχέση, από το να πας με, για μία μη online σχέση, δηλαδή με φίλο κάποιου γνωστού σου, mm. ή αντίστοιχα φίλο mm. κάποιας γνωστής mm. κλπ. Ε, ή και το ακόμα πιο ακραίο σενάριο, π.χ. είσαι κάπου και βλέπεις μία πως αρέσει και θες να κάνεις κάποιο κονέ, ωραία, ναι. κάποια πρώτη κίνηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο ένα ε, λες ρε παιδί μου το λίγο όποτε θέλω και απλά μιλάω με τον άλλον από 5 λεπτά μέχρι 5 ώρες την ημέρα με κείμενο. Ναι. Έτσι και από το άλλο ε, και από το διαφορά είναι ότι θα πας και θα πεις ρε παιδί μου, δείξω, είτε μέσω φίλου σου είτε χωρίς, ότι ξέρεις κάτι, ε, θες να βγούμε μια καφέ. Κατευθείαν. Έτσι και προσπαθώ να καταλάβω γιατί το δεύτερο να είναι και τόσο πιο δύσκολο Εντάξει, σίγουρα υπάρχει στο ένα η... το ότι δεν σε βλέπει ε, Αυτό και κρύβεις πίσω ότι είναι Αλλά ότι θα σου είναι... πω και κάτι άλλο δηλαδή αν δεν είσαι οκ okay με το πώς είσαι Δηλαδή δεν... εντάξει σίγουρα ε, είσαι ε, ο κάθε ε, άνθρωπο αλλά... Δε... Ναι, αλλά αν το σκεφτείς, είναι και το βασικό πρόβλημα της, της εποχής, έτσι, ότι δηλαδή ο άλλος φαβά την απόρριψη γιατί λέει, α, αυτή ξέρω εγώ θα τα έχει με τον κορυφαίο ή θα τα έχει με κάποιον ή εγώ αυτή την περίοδο είμαι 5 κιλά παχύτερος, ξέρω εγώ, ή ας πούμε δεν φοράω καλά ρούχα σήμερα έτσι, Ενώ τελικά, ουσιαστικά αυτό που αποδεικνύει η προσπάθεια για online dating είναι ότι πιστεύεις ότι θα δει κάτι εσωτερικό, το οποίο θα το εκτιμήσεις, χωρίς να σε δει ναι. και θα βασιστεί εκεί μετά. Οπότε μετά πούμε, θα το πανεβλέψει εκείνο, γιατί θα ρίξει το μυαλό του το... Άρα, το ε, λογικός συμπερασμός, ε, πιστεύεις ότι το άτομο απέναντί σου θα εκτιμήσει κάτι τέτοιο και αυτό κάνει chatting και δεν είναι έξω στο <σχε> τέτοιο. Επομένως, αν το πάρουμε αυτό ως σωστός, έτσι, αν εγώ πάω σε μια καφετέρια, το κρέο σενάριο, και εδώ τρεις κοπέλες που μου αρέσουν, σε τρεις διαφορετικές οργανικές περιόδους, έτσι, όχι την ίδια μέρα. Και πάω και στις τρεις και πόρες, Παι, δείμε ότι ξέρει κάτι, μου αρέσει για παράδειγμα ότι θέλω να μια καφέ το Σάββατο. Έτσι και έχω τρεις, απορ... τρεις απορρίψεις. Αυτό μπορεί καλύτερα να σημαίνει ότι είναι άτομα τα οποία δεν ε, κοιτάνε τον ιστορικό κόσμο που εγώ το θεωρώ προτεραιότητα, γι' αυτό θα έκανα το online dating. Άρα γιατί να ασχοληθώ... Ή γιατί να με πειράξεις δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Όχι, κιόλα να σου λέει όμως. Ωραία, μπορεί δηλαδή, να κάνει την κίνηση. Ναι, δεκτό. Ξεκίνητα, αυτός τι ήθελε ξαφνικά επειδή... Ή δεν νομίζως εσύς, γιατί όταν πάεις yeah. στο δημόσιο χώρο και απλά πεις ξέρεις... Ή όμορφα και ωραία, δεν χρειάζεται να είσαι ακραίος. Ούτε να κάνεις κάποιο σχόλιο της ηθιότητας που ακούμε. Ή και το πιο light σενάριο να είναι επιχειάζοντας τη δική σου. Έτσι βγαίνει μια φορά και στο τέλος ας πούμε, γυρνώντας ή φεύγοντας στο μαγαζί μου μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Ε, και πες ότι, είμαι, ότι λέει όχι αυτή η παιδί μου, δεν καταβαίνει γιατί πρέπει να το πάρει κατάκρατα ο άλλος. Δεν ήθελε. δεν κοίταξε αυτά που εσύ πίστευες ότι έχεις για να δώσεις και τελείως υπόθεσης. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει γυρίσει σε φόβο αυτό το πράγμα. Έχει γυρίσει, ναι δεν θα έπρεπε αλλάξεις. Το πώς σκέφτος καθένα. Και το βρίσκω ως αλήθειας yeah. το ίδιο. Δηλαδή σου λέει ο άλλος θα είμαι ανώνυμος, δεν θα με ξέρει και να αποτύχει δεν έγινε. ενώ νοχ, χαρμτά να α πούμε. <συσκ> εντάξει απλά αυτό δεν ξέρει μέχρι τελικά τον κολλήτης. Ναι ξέρω εγώ. Δηλαδή πιστεύω ότι έπρεπε να κινηθούμε... αντί να λέμε θα κάνουμε online dating καλύτερα να επανέλθουμε λίγο στα παλιά δεδομένα που στη τελική ξέρει και ο κόσμος ήταν λίγο πιο αυθόρμητος. Αυτοχώρες πάντα υπερβολές έτσι γιατί έχουμε ακούσει και διάφορα πράγματα που γίνονται. Εντάξει, χωρί Υπά, Υπά. παντού υπάρχουν. Ναι. δεν χρειάζεται σε κανέναν τρόπο το δει, υπερβολές. Mm. αυτό. Ας αυτό. Αξιό μπορούμε να το επαναφέρουμε κάποια στιγμή και ίσως με κάτι πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα. Δεν oh, γενικά μου θέλει κάποιο να κάνει online dating και έχει τηπληφελή. <laughs> Ή αν κάποιος έχει κάνει επειδή μου και έχει να, κάνει σχέση από είναι εκεί επιτυχημένη αυτό θα ήταν ακόμα πιο καλό, δεν ξέρει καλό, είναι ένα email, έστω ότι σωστά. Αυτό ωραία, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Θα χρησιμοποιήσουμε και λιγάκι τώρα για τον σάκι σάκι άμα ήταν ο θα έκανε αυτό θέμα, γιατί είναι αυτός Eurovision Είναι ο Να έχει κάτι, έχουν βγει, ανακοινωθεί τα τρία τραγούδια τα οποία θα είναι υποψήφια Το οποίο το είχα πορεία εγώ πλέον, τον Ο Και θέλω μου Έτσι καλό, καλό είναι αυτό να πούμε ότι τα τραγούδια, το πιο θα πάει τελικά θα αποφασιστεί τετάρτη 18 του μηνός Οκ okay. Αυτό νομίζω θα γίνει και αποκριτική επιτροπή και θα ψηφίζει κόσμος και τέτοια πράγματα για να βγάλει και κανένα λεφτό Α τώρα θυμείχατε κάτι πρέπει να πούμε μετά αυτό πούμε μετά, μετά. Μόνο, Τα τρία τραγούδια, μπορείτε να τα δείτε στο Newsfilter, υπάρχουν τα βιντεάκια Είναι το Out of Control, το Right on Time και το... Οχ, τα όλα Ε, και το mm, This, is... Is This is Our Night This <laughs> <laughs> um... Όλα. Όχι, αλλά θα πούμε το εξής, θέλω να σου ρωτήσω το εξής βασικά, εσύ συμφωνείς με τον να πάει ο Σάκης, πώς το κρίνεις ότι πάει αυτός δεύτερη φορά Εεε, προσωπικά δεν έχω άποψη, για κάθε ο Σάκη, χωρίς να μην βιουβίτσα αυτό που, εεε, καλό να το αγωδιστεί Πιο πολύ για το σοου που κάνει, η φωνή του είναι καλή, εντάξει υπάρχουν και καλύτερες, αλλά γενικά είναι καλή και δηλαδή θεωρώ ότι α, α, το ίδιο τραγούδι μπορούν να είναι διαφορετικά άτομα και νομίζω ότι αυτός θα το ξεχωρίσει. Το από εκεί και πέρα γίνεται το θέμα της νόημας δημιουργίας Eurovision. Δηλαδή θέλουμε να στέλνουμε τα αστέρια μας με το καλύτερο του τσίγου υπάρχει προκειμένου να κερδίσουμε και καλά στο διαγωνισμό, ή δηλαδή, θέλουμε να στέλνουμε κάποιον όχι τόσο γνωστό ώστε να αναδειχθεί. Κοίταξε, εγώ έχω το, το εξής πράγμα, το εξής θέμα α πούμε. Πιστεύω ότι ο, πέρα από αυτά που λέω... Γενικά εμένα ο Μορβάς δεν μ' αρέσει. Το ξεκαθαρίζω παιδί μου. Δεν με ρωτήζω τραγούδια ούτε... αλλά το αναγνωρίζω παιδί μου ότι είναι καλό σώμαν. Ναι. Και ε, ναι, αυτό ναι. είναι και ο λόγος πιστεύω... πέρα από το ότι... μιλάω ότι την Παπαρίζω όταν που πήγε και αυτή η δεύτερη φορά. Ελέγχουμε ναι. τελείως την ίδια πορεία ρε παιδί μου. Και αυτή βγήκε ναι, ναι. τρίτη την πρώτη φορά. Ε, καλά, ε, Με τους Αντίκ βέβαια. Ε, αλλά... Με πολύ ωραίο ε, πήγε... ε, παιδί. Πήγε... εντάξει, η Παπαρίζω θεωρώ ότι έχει πολύ ωραία φωνή. Mm -hmm. Πολύ πιο ωραία φωνή από ότι ο για μένα. Εντάξει, είναι λίγο διφορτικό το στυλ, αλλά εγώ θεωρώ ότι στο είδος της είναι πολύ καλή. Αλλά είναι και πάρα πολύ καλή showwoman και το απέντηξε αυτό τη βραδιά της Eurovision ε, <και> Είχε κάνει... Ο, ας, ε και όταν πήγε ο URVAS μετά, αυτό ήθελα να πω και βγήκε τρίτος Για μένα είχε πολύ ωραία εμφάνιση Είχε πολύ ωραία εμφάνιση, αλλά το τραγούδι ήταν και... Δεν... για μένα δεν μάζεις Το τραγούδι ήταν κάτω είχε... χειρότερα από μέτριο, σίγουρα ε, Ήταν μέτριο ας το πούμε, αλλά, αλλά... Η τρίτη θέση νομίζω ήταν για το show Εγώ πισε με πέντε λεπτά, πω έπαιδε όταν χτυπώ, όταν και Πιστεύω Κολοτούμι ότι έπρεπε δηλαδή. παραπάνω να, να βγει. Δηλαδή και δεύτερο μπορούσε να ναι. βγει. Γιατί το show που έκανε... Αυτό. Γιατί σκέψω και όλους ότι μιλάμε... Και εμείς είμαστε τις λίγες χώρες που στείλαμε έναν τραγουδιστή ο οποίος ακροβατικά και τα πάντα έκανε μόνος του. Και είναι που έκανε ανάποδα κολτούμπα ή το, ναι. το άλλο, αυτά Δηλαδή δεν βρίσκεις καλλιτέχνες... Και να σε... τραγουδάεις αυτό. Ρίχη Μάρτιν και... για παράδειγμα. Είναι ή αυτός που μοιάζει περισσότερο με το ρουβά πιστεύω είσαι ξένος μόνο πισμιάς είπες ότι δεν μπαίνει όσοι όσοι Ο Ιντός που τα κοντά τον το μπετιλάρι που να μπαίνει συνήθως τελειώνει καλά πέρα από αυτό αλλά πιστεύω παιδί μου ότι Παρόμοια παρόμοιας έχω δει να κάνει εκεί Μάρτιν όπου πηδάει από ένα μέρος σε ένα αλλο χορεύει, σεconde πάνω, κανει Αυτό είναι πολύ δύσκολο, να το να πρέπει να κάνεις <συσκάτ'> να ρυθμίσεις την την την όλα αυτά, οπότε γι' αυτό και μόνο πιστεύω ότι είναι την την την Αλλά την ο την ο την που στέλνει το την την την την την την την την την για να χρησιμοποιήσει ε... με βάση ομορφιά την Ελλάδα πιστεύω ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Απλά αυτό που έρωτα τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλες οι χώρες στέλνουν και γεωβίζουν τραγούδια αστεία. Εναι, είστε δηλαδή, να... εναλλακτικά στο πούμε. Ναι. Ή εμφανίζονται εναλλακτικές, όχι ναι, ναι. αυτή από την Φιλανδία που <laughs> <ότι> ήταν για <laughs> νόημη, <laughs> όχι ο άλλος <laughs> στην Ισπανία πέσει ο <laughs> γύρος κλπ. <κυρίμα. laughs> δηλαδή για, για ποιο λόγο ένα στέλνει το γύφτο και τον ανώημο του πέρας και εμείς στέλνουμε τον τι θα στείλουμε, δεν ξέρω να Μην το γελάσουμε, ποιο μεγάλο θα κάνουμε. Εντάξει, ένα τραγούδι ίδια σε θεματολογίες. μπορούν έτσι, θα στα αγγλικά και τα σχολιάζει την διεθνή σκηνή, και όχι την ελληνική όπως κάνουν τώρα. Α, ναι, ναι. Μην το θα το Θα το αποστείλω, από τώρα μέχρι του χώρου. Μπορούμε να κάνουμε ένα ας πει μιλισμενη △ για αυτά △ Τώρα Τώρα △ πάει △ και εγώ πιστεύω και... ότι μπορεί, μπορεί να πάει εξουτέκο, καλά. Ναι, △△△ ναι, ναι, Πιστεύω. Μπορεί πιστεύω. να πάει καλά. Και △ και όνομα στο △△ μπορεί να △△△△△△△△ για, γιατί... κα, κα, για το όνομα △△△△△△ και... ε, <Δελίου> Μην τρέχουμε τελείως τώρα. Εντάξει. Προδί, ε, απλά δεν ξέρω ένας άνδρας πόσο μπορεί να πάρει... Θα μου πεις βγήκε ο Ρώσος στις προάλλες. Εγώ, εγώ, εγώ, Ο οποίος ήταν καθόλου βγήκε εφόσον. λόγω ότι ήταν πολύ ωραίος άνδρας, να το πούμε. Εντάξει, είτε έχει γίνει πολύ διαφήμιση πιο πριν. Έτσι. <Δελίου> και, εντάξει, πολύ υπονοτί βγήκε πρώτος, γιατί είχε τον άλλο, το γνωστό, τον... Ε, καλά ε, ο, ε, το, ε, ε. Το, που γόρευε από πίσω ξέρω εγώ, έκανε τεχνικό από πίσω, γύρω γύρω. Ο αυτό δεν Το πίσω <συσκ> είναι, λέει, πάρα πολύ γνωστός έτσι. Εντά. Δηλαδή εγώ γράζα τότε που λέει θα το δω και μόνο αυτό το πράγμα. Και θα ψηφίσει αυτό, ξέρω Θα αυτό αν είναι Έλληνες, έτσι Εντάξει, δεν Ελλάδα, δεν Όχι. Να είπες όλες τις και όσο από αυτήν. αν είναι από Ελλάδα, το το Δεν Ενάς, όμως, ε, μην ε, εντάξει όμως ρε μείνουμε στο ίδιο βάθος. Τι πάμε τώρα τις παιδιάς μας. που δεν είναι favole για να... Ε, εντάξει να ψηφίσουν όλοι έτσι θα γίνω το favole του τέλος, το outsider και... Εντάξει τώρα το μες εμείς. Τέλος πάντων ας μιλήσουμε λίγα για τα τραγούδια αυτά. Ε, ας μιλήσουμε αγγλικά για τραγούδια. Λοιπόν είπαμε το out of control, το right on time και το this is our night. Ήλιος εκτός ελέγχου εκ, ε, στην ώρα μου. Τώρα ακριβώς. Τώρα ξέρω εγώ. Ναι, ε, και αυτή η νύχτα μας. Με το out of control είπαμε ότι είναι, θυμίζει ε, μπα, όχι, pop τραγούδι του 80 ναι. Λιγάκι, ε, Steel 1, 5, Backstreet Boys και άλλα παρόμοια. Ναι. Ωραίο, αλλά όσοι εκεί. Ναι. Ε, το Time κατά γενική ομολογία είναι παλάντα αρκετά καλή, αλλά όχι Eurovision. Δεν θέλουμε κάτι πιο δυνατό. Και το dsr το οποίο Συνήθως με την αγκαλιά σου είναι το επικατήσω, ναι, ναι, είναι αρκετά ωραίο, πιο χορευτικό, πιο σύγχρονο, αλλά είναι το τραγούδι που νομίζεις ότι για κάποιο λόγο το έχει ξανακούσει. Ε, ωραία. ωραία, ναι, με το πούμε, αλλά είναι το τραγούδι που το έχει Εγώ να πω να πω και εγώ πούμε, την άποψή μου, το Control το μέτριο ως προς κακό, για, γενικά σαν τραγούδι. Ναι. Οι, όχι για την Eurovision απαραίτητα, γενικά σαν τραγούδι. Δεν να θα Το Ride είναι και μάλλον γιατί πρέπει να μια να υπάρχει επιλογή. Επειδή τα έχει γράψει όλο, η ίδιος, να όλο το η γράψει ο ίδιος, σε βάθη αγαθός και όλα. Όχι νομίζω πάντα μπαίνει μια μπαλάντα γιατί πολλοί, πολλές φορές θέλουν την μπαλάντα. Ναι. Και νομίζω, μάλιστα νομίζω. πέρσι η μπαλάντα ήταν πάρα πολύ καλή. Τέταρτη, Α, νομίζω βγήκε η δεύτερη η δεύτερη την έχει βγει. Και το τρίτο που είναι που για μένα είναι το πιο επικρατές στο γυροβίσιο χωρίς να μ' αρέσει. Έτσι, απλά είναι το καλύτερο που μπορεί να πάει. Είναι μια, μια μίξη μεταξύ 80's ε, μουσικής, rock-μουσικής, beat έχει μέσα, έχει τα πάντα πούμε. και μπορεί να υποστρέξει και ένα σο, ο δίσκο του on disco θα μου Αυτό ήθελα να πω ότι δεν ξέρω πώς θα το επενδύσει με χορευτικό. Αυτό πρέπει, πρέπει να, θα πρέπει, θα να είναι την, τετάρτη που θα, ναι. θα θα είναι και το show έτσι που θα ε, έτσι θα έχει έτσι. Την όμως, Τετάρτη θα, θα παιχτεί αυτό που διαλέχτηκε ή όλα Όχι, θα παιχτούν όλα και μετά θα ψηφίσουν όλα με σόου Με το σόου όπως, θα... όπως θα είναι εκεί Με το σόου όπως θα είναι εκεί Με που θα έχει αλλαγές ναι, μετά Με την αρχική Ναι, και θα ψηφίσει η κριτική επιτροπή και το ωραίο, κοινό ωραίο, με ωραίο, μηνύματα στο πούμε ναι, Λέβαια, Και λέτε, θα... θα ψηφιστεί ένα το βράδυ ας το πούμε, και θα βγει Ωραία, Πιστεύω ότι το σόου, για να γίνει πους ακούω, υποστηρίζει πολύ το τρίτο κομμάτι Αυτό και Και το πρώτο υποστηρίζει αλλά εντάξει θα σας περιμένουμε να δούμε τι, χω, τι χωρούς θα κάνει και να ψηφίσουμε α πούμε. Ναι, Και θα ξαναζητήσουμε α πούμε. <laughs> Τετάρτη, πέμπτη... Θα έχουμε και καινούργια. Καλά, ναι, εντάξει, θα... το κάνουμε μετά. Αυτό. Κάτι άλλο για το YouTube δεν θα πει. Μην να μου πει. Μην Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και πλάι ένα τελευταίο σχόλιο. Τώρα θα πάει ο Βάσκα έχει άλλο δίπλα το ο Τσικητσίκης μου. Τέλο πάντων. Αυτά. Εντάξει, βασικά... Ναι. Ε, πραγματικά αυτούς που ότι τους εναλλακτικούς δεν, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίζω, δηλαδή τώρα που το θίγεις, έτσι. Εμένα οι εναλλακτικές εμφανίσεις μου άρεσαν πιο παλιά, που ήταν π.χ. κάποιοι που είχαν έρθει και δεν μιλούσαν σε γλώσσα γνωστή. Ναι. Δηλαδή ο στίχος ήταν κάτι δικό τους. Τώρα, Ή άλλος που ήρθε και είχε φλάουτα και το ένα και το άλλο. Τότε φαίνεται κάτι απλά οι κεντρικούς, για να μπορέσουν ναι, την αίσθηση. Ή άλλη, κάποια άλλη στιγμή που, είχε, που είχαν έρθει κάποιοι που είχαν έρθει νοημα, κάπο Δηλαδή παρά να είναι και νοηματικοί. Που ήταν και Αγγλικό, η τι που ήταν τραγούδι μόνο με ήχους. <σοπό> δηλαδή ξέρω. που δεν υπάρχει. Κέλτικο, κέλτικο. Κέλτικο, Και, και <σοπό> νομίζω ναι. το, ναι. το Βέλγιο το είχε κάνει. Το Βέλγιο, ναι. Και είχε βγει και η νομίζω. Πρώτο όχι, αλλά ήταν... Έκομαι, ε, δηλαδή, είναι κάτι παιδί μου, δίνει μια τέτοια. Τώρα όταν βγαίνει ο σκηλές της αειδίας αυτό ξεκινήσαμε έτσι. Γιατί? Με το... ...α το που είχε πάει. Ε, αυτό το λέω πολύ Σύμφωνα. Ότι ρόδωρο πέρασε η αίθουσα, έφερε Και είχε ψευστεί και χνικήσει την είναι έτσι. λέει, αυτό πάντων. Τέλο πάντων. Ας δούμε Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε και λίγο για σειρές. Βέβαια ο Χρήσος Λείπει που μιλάτε συνήθως για λόστιχος και εγώ δεν ξέρω α πούμε είμαι λίγο άσχετος από αυτό το δάημα τους. Ο Δόλος είναι φοιός. Εντάξει εντάξει. Okay. Ναι καλά αυτό μου το λέτε τα τελευταία δύο χρόνια. Ε... Που οπουδήποτε ε... σκινεί στο site. Εντάξει. Πάνω <laughs> κάτω. Ε... Να πούμε... Βέβαια το έχουμε σημειώσει, όπως είπαμε το, το numbers... το οποίο εντάξει συμφωνείς και εσύ ότι έχει και, εντάξει, επειδή και την προηγούμενη φορά είπα, ας πω κάποια πράγματα δικά μου όπως σειρές που βλέπουν τελευταίο καιρό Να πω ότι ξεχωρίζω... την προηγούμενη φορά είχα μιλήσει για το Fringe και το Human Being αν δεν κάνω λάθος Το Fringe πολύ... ούσε πολύ σημαντικό Να πω για άλλη μια φορά ότι το Fringe mm -hmm. το ξεχωρίζω τώρα πια, δηλαδή φτάνοντας στο 14 επεισόδιο της πρώτης σεζόν Πόσο έχω παιχθεί? Μία, αυτή, Ά, το είναι, φέτος το, ξεκίνησε, αλλά... Στην αρχή, παιδί μου, είναι λίγο διφορούμενο, τώρα που ξετυλίγεται σιγά σιγά το μυστήριο, πιστεύω ότι έχει, γίνει, έχει φτάσει στην στη κορύφωση mm -hmm. του γιατί πρέπει να το δει κάποιος. Γενικά, να ξαναβώ την ιστορία τώρα που είσαι κι εσύ εδώ, είναι ουσιαστικά ε, μια πράγματα του FBI, την, η οποία δουλεύει με έναν συνεργάτη με τον οποίο έχει και κρυφή σχέση, στο πρώτο επεισόδιο γίνονται όλα αυτά, αυτός πεθαίνει, σκοτώνται δηλαδή σε, στην αποστολή τους, και ανακαλύπτει αυτή ότι υπέκρυπτε πληροφορίες για κάποια μυστική οργάνωση που δρά κάπου στην Αμερική και, έχει, και κάνει κατά κάποιο τρόπο χημικό, βιοχημικό πόλεμο. Βιολογικό πόλεμο ουσιαστικά. Δηλαδή κάνει ιούς και τέτοια και τα πειραματίζεται πάνω σε ανθρώπους με σκοπό να δημιουργήσει βι, βιολογικά όπλα. Και να κάνει καταστροφές. Και αρχίζει γίνεται ένα... ανακαλύπτει ότι υπάρχει και ένα τμήμα του FBI που ασχολείται με αυτό. Με παραφυσικά στο πούμε. Σαν το Exfiles κάτι. Mm -hmm και την καλεί ο προϊστάμενος του να δουλέψει για αυτόν. Και αυτή επειδή μόλις έχει χάσει πούμε, τον αγαπημένος σε αυτό το πράγμα κλπ. και, και πιστεύω ότι είναι και εμπλέκονταν κιόλας αυτό, ξεκινάει και ψάχνει να βρει γι' αυτό. Καταρχάς βγάζουν από το ψυχιατρίο έναν ε, επιστήμονα που λέγονταν ότι ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα και κάνοντας πειράματα σε ανθρώπους πέθανε κάποιος, και αυτό είχε μπει στο ψυχιατρίο, αλλά ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα ακριβώς επειδή μου, τον ανακαλύπτει αυτή και με κάποιο τρόπο τον βγάζει στο ψυχιατρίο για να δουλέψει για αυτήν και μετά μένει έξω αυτός για να συνεχίσει να δουλεύει για αυτήν και τον προσεγγίζει μέσω του YouTube, ο οποίος είναι γενικά μαθηματική διάνοια. Δηλαδή έχει πολύ αναλυτικό μυαλό, ασχολείται με ηλεκτρονικά, με μαθηματικά, με τέτοια πράγματα, α πούμε. Και αυτοί οι τρεις ρε παιδί μου κάνουν μια ομάδα, δουλεύουν στο παλιό εργαστήριο του επιστήμων αυτού και ψάχνουν να αναλύσουν ρε, παιδί μου, αυτά τα, όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν. Mm -hmm. Τώρα, είναι λίγο spoiler αυτό, πολύ λίγο όμως έχει φτάσει στο σημείο που ουσιαστικά μαθαίνει αυτή η γυναίκα, η πρωταγωνίστρια στο πούμε, ότι αρχικά έχει, έχουν γίνει πειράματα και σε αυτήν, oh. από αυτήν την οργάνωση και τελικά αυτή η οργάνωση δεν είναι τόσο πολύ κακή ως φαίνεται, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει. Να βοηθήσει, δηλαδή το κάνει για να φέρει καλό στον τόπο και όχι να φέρει κακό. Και ότι αυτά τα όπλα πάνε για να χτυπήσουν άλλο, άλλα άτομα, τα οποία είναι στοχευμένα, α πούμε και παραφέρουν ενός είδους αποκάλυψη α πούμε mm. ή ελευθερία α το πούμε. Και αυτό έχει... θα, είναι... θα συνεχιστεί κι άλλο η ζωή Δεν ξέρω καθόλου, δεν κοίταξα πληροφορίες. Απλά κρίνω από, την... από το πόσο διάσημο έχει γίνει. Δηλαδή τα ακούω παντού εδώ σε εμά. Ναι. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να... ναι, ναι. από μη, πολ... μη διάσημη σειρά να κάνουμε τέτοιο. Δεν ξεκίνησε να το βλέπουν λίγα άτομα και τώρα το βλέπουν όλο και περισσότερο. Κάποια στιγμή πιστεύω πρέπει να ξεκινήσει κι εσύ. Δεν θα αρέσει α πούμε. Ε, φωνός, να πούμε εντάξει ότι έχει κάποιες ιδέες τη συλλογική εξφάλιση ακριβώς, απλά είναι και, έχει και CSI πράγματα μέσα, πως mm. ανακαλύπτουν και το ένα και το άλλο. Ε, και να πω και για το χείρος που ξαναξεκίνησε, <ΣΣΣ> ε, έχει δύο επεισόδια τώρα που παίζουν, το δεύτερο δεν το έχω δει ακόμα το πρόλαμα Αλλά στο πρώτο επεισόδιο, νομίζω το σχολιάζαμε και με το χρόνο την προηγούμενη φορά, ε, αρχίζει να σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα ακόμα. Είναι κλασικό χείρος, δημιουργεί νέα προβλήματα, κάποια παλιά. Και όλοι θέλουμε να δούμε πώς θα τελειώσει πραγματικά αυτό το πράγμα, τι θα γίνει τελικά, ποιος θα κρατήσει τις δυνάμεις του, ποιος δεν θα τις έχει. Εμείς spoiler μόνο και μόνο για να το δουν οι ακροατές, ο Πίτερ Πετρέλλι ξαναβρίσκει τις δυνάμεις του σιγά-σιγά. Πολύ ωραία. Τις έχει χάσει όλες, τις έχει πάρει πατέρας του. Ωραία. Και πάμε τώρα να πούμε για τον Άμπερ. Άμπερ είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που... Το έχουμε προτείνει άπειρες φορές. Ναι, πούμε απλά έτσι για να αντιστο, γιατί απλά είναι αυτοτελείες επεισόδιας, ας πούμε δεν είναι... Και ε, μόνο το κόνσεπτο γενικό ε, να ξέρεις ότι αμήντα τάχει ε, με τον το ε, ναι. τέτοιο κλπ και λοιπά. Και ότι η σωσία είναι καταστάσεις που καλείται το FBI να λύσει. Υποθέσεις, συμπαθέσεις όσοι. Ναι, και τις λύνει με τη βοήθεια μαθηματικών. Ή ξέρω εγώ όταν έγινε επιστημό μαθηματικών, φυσικής κτλ. Ε, ε. Απλά έχει κατήσει ιδέα το θέμα του υπότιτλους γιατί εδώ έχουν περάσει δύο εβδομάδες. Εντάξει, παιδί παιδί Εμείς βλέπουμε τον Άντρελε πως, παλιά βγάζαμε και... και άρθρο και άρθρα και όλα. Αλλά εντάξει, είναι μια σειρά την οποία... είναι βασικά, νομίζω πλέον η μόνη σειρά. Εντάξει, εκτός του πρίζον break που το βλέπουμε όλοι α πούμε. Ναι. Που βλέπουμε μόνο εμείς οι δύο α πούμε και κανένας άλλος. <laughs> και έχουμε το κοινό σημείο αναφοράς. Της βλέπονταν λοιπόν, κάποιες φορές και μαζί επεισόδια. Δεν έχει πόδρους την ώρα του, όχι ελληνικούς, ούτε καν εγγλικούς, έτσι. Ελληνικούς, δε, ναι, εγγλικούς. Ναι, δηλαδή, έλεος. Και το κακό είναι ότι, εντάξει, βλέπουμε λιχούς πόδρους, δεν είναι παχύ ναι. πόδρους, εντάξει, δηλαδή. αλλά έχει πολύ ορολογία μέσα. Ναι, ακριβώς. Και μαθηματικών και πούμε, επιστημονική και... Ας το, πούμε, στο το, το FBI, α και τα λοιπά. Πώς Όλα και τέτοια, α πούμε, δεν μπορείς yeah. να τα... Α πούμε τώρα σήμερα που ψάχνουμε... Ξεκινάει ή κάτι τέτοιο, έχει βγει το το επόμενο επεισόδιο και για το τρέχον που είχαμε τόσο yeah. καιρό ναι. δεν έχουν βγει. <laughs> το τα... 14 ναι. βγει βγήκε και το πρωί μου το δεν α, έχει βγει. Ανώνυμη, τελείω. Και το 2015 που βγήκε χθες... Όχι, εγώ τους καταγγέλλοντος, α πούμε, είναι ανώνυμη. Έχουν βγει. Τέλος δηλαδή, δεν έχει. Ξέρε ότι μάλλον είναι ένας αυτός που την κάνει κι άμα κάτσει, κάτι τύχει αυτό και Απ' την άλλη μεριά όμως τώρα νομίζω ότι οι Αγγλικοί βγαίνουνε, δεν ξέρω πως βγαίνουνε, βγαίνουν, νομίζω αυτόματα Δεν κάθεται κάποιος και κουγοντάς που το, το, βγαίνει. Βγαίνει. Τους το συγκεκριμένο, γιατί γενικά υπάρχουν τεχνικές που να πάρεις πότυλους Είτε από κάποιο DVD στο οποίο βγαίνει, Δεν, δεν βγαίνει DVD όμως, αυτό είναι το θέμα ε, Κάπως το το παίρνει, δεν νομίζω Αυτή ότι είναι... δεν το δεν ξέρω τι να σου πούμε, δεν αυτό είναι η μόνη σειρά που συμβαίνει που βλέπουμε οπότε, οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό γιατί να τους βάζουμε μισή <συμίλυσμα> ναι. ναι, τι κάνει. Σπουλάμε τα... εγώ τους Να πούμε ότι εγώ δεν κάθομαι τα ακούσω για να βγάλω τους Έτσι το αυτό. μια φορά σου και την τους Εκεί πέρα α πούμε αυτός Τέλος πάντων αυτό είναι το θέμα ότι δεν μου βγει Εντάξει, Υπάρχει και η λογική του λογογράφου έτσι που οι αγγλικές τέτοιες δουλεύουν πολύ καλά. Δηλαδή το βάζει να ακούγεται και το πρόγραμμα μόνο τους βγάζει αυτό που λες. Τον. Αυτό υπάρχει και στα ελληνικά έτσι, ελληνικός λογογράφος. Σωστό. να έχεις ένα αγγλικό που θα δουλεύει πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερο από το ελληνικό. Μάλω, ναι. Έχουν περισσότερο δείγμα για να κάνουν ναι. τη χρειά. Οπότε αν το κάνει κάπους έτσι τελείωσε. Και οι δικηγόροι όλοι έχουν στην Αμερική και το άλλο. Λέα. Υπάρχει και το Microsoft Άννα, της Microsoft που είναι η υπηρεσία αυτή. Άσχετο. Διάβοσα σήμερα, η Microsoft ανοίγει κατάστημα ελληνικής πώλησης. Αμά του. Όπως έχει η Apple. Ε, ναι, MS Store, α πούμε, ξέρω. Ναι. Πώς είναι η μιλωτήρα να μειώσει πια δικατάω του, τέλειο δηλαδή θα πηγαίνεις και θα χωράσεις. Okay. Άσχετο, πρέπει να πεις Microsoft. Για το crunch να πούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θες. Να το αφήσουμε για την άλλη φορά. Γιατί έχει, η έλφα, γιατί έχει ψηλό περάσει η ώρα. Άσου την άλλη φορά. Λοιπόν, λοιπόν εντάξει, θα, θα το ξαναναφέρουμε στα προσεχώς, είναι. Το okay. Οπότε, εσείς, τελειώσαμε και με το θέμα των σειρών. Έτσι. Πάμε να στο θέμα της διασκέδασης. Και να σιγά σιγά στη Και σε αυτό το σημείο, ας προχωρήσουμε με τις προτάσεις διασκέδασης για αυτές τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν. Πάλι υπάρχει μεγάλη γκάμα και αυτή τη φορά. Για να κρύβει αυτή τη φορά, βρήκα τουλάχιστον 10 πράγματα που θέλω να πω και απέριψα μερικά γιατί δηλαδή, θα βγαίναν πάρα πολλά. Εδώ έχουμε 6, ας πούμε. Προσπάθησα πάλι να καλύψω και με... να προσπάθησα να καλύψω όλα τα γούστα, αλλά κυρίως είναι μουσικό αυτή τη φορά το θέμα, τελείως μουσικό μάλλον Λοιπόν, αρχίζω με... να πούμε ότι τη τιμητική έχει τούμπα γιατί τα περισσότερα γίνονται εκεί Έτσι θα το δούμε στην πορεία αυτό Όπου θέλεις με διακόπτεις και σχολιάζεις okay. Λοιπόν, ε, στην βάρδια που βρίσκεται στην κάτω τούμπα της Θεσσαλονίκης εκεί μπορεί να τον ειστήσουνε ε, θα εμφανίζεται, μάλλον θα εμφανιστεί ε, σήμερα. σήμερα στις 10.30 το βράδυ ο Χρήστος Τιβαίος σε, ένα, σε μια μάλλον καλή βραδιά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ιδιαίτερα πράγματα για τον Χρήστος Τριβέος. Εγώ προσωπικά το εκτιμώ πάρα πολύ σε καλλιτέχνη. Η είσοδος είναι 20 ευρώ με ποτό. Mm -hmm. ε, λογικό μου ακούγεται, yeah. εντάξει. Να, μια ερώτηση. Μπάσου λέει παίζεις ο Πέτρος Βαρθακούς. Αυτό έχεις καμία σχέση με τον... Ναι, τέτοιον. Μιχα... Ε, δεν λέγεται Πέτρος. Χρήστος Βαρθακούς νομίζω λέγεται του γιος του Πάριου. Ε, ναι, που είναι αυτός ο γιος του Πάριου. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω και θα έχουν ένα ωραίο σχήμα πνευστά, μπάσο, πιάνο, πλήκτρα, τίμπανα ωραία μπάντα δηλαδή όποιος δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει σήμερα το βράδυ μπορεί να πάρει πάντα τους δει με το πέن, σεών με το πέن βράδυ, ακάτω τους Ναι να πούμε ότι για ακόμη μια φορά το opencounitor.gr είναι το σημείο στο οποίο βρήκαμε τις επιλογές για αυτό το podcast Και πάλι στην Βάρδεια, τη δεύτερη πρότασή μας αύριο Έτσι Uh, χωρίς uh, να έχει αναλυτικά ώρες και τέτοια, φαντάζομαι πάνω κάτω στην hey, ίδια περίπτωση hey. uh, Πάλι στη βάρδια Σερόν 15 στην κάτω του τουμπα, όπως είπαμε Να τονίσουμε uh, ότι δεν, uh, <συσχερή> <συσχερή> δεν συνεργαζόμαστε, ούτε μας έχουν δώσει κάποια λεφτά Απλά μας αρέσουν <συσχερή> τα EON <συσχερή> Ο Γιάννης Γιωκαρίνης, γνωστός έτσι, <συσχερή> με Ωραία, τους χρόνιρ Που είναι η τωρινή μορφή uh, του συγκροτήματος «Εν Λευκός» ή τους θυμούδη και τους ξέρουν. Ε, λοιπόν, Γιάννης Γιωκανής και Χρονύρ μαζί. Ε, θα, που, θα πει ο Γιωκανής όλα τα γνωστά παλιά του κομμάτια που όλοι θέλουν να ακούσουμε. Ή θα έστρασε την τράμερ, ευλαμπία και τα σχετικά, έτσι, μπορείτε να βάλετε τους δείτε. <σχεδάσαι> Πιστεύω ότι θα διασκεδάσουνε πολύ όλοι. <σχεδάσαι> Πέραμε σε κάτι πιο trendy, έτσι, η επανεμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννης στη Θεσσαλονίκη. Στις 21 Φεβρουαρίου και ώρα 8.30 το βράδυ για μια συναυλία στο κήπεδο μπάσκετ του Πάοξ στη Θεσσαλονίκη. Πάλι τούμπα έτσι, φανερά. Είναι τούμπα, στο... Δεν είναι τούμπα, στη ποιλέα. Κάτσε ρε. Α, το μπάσκετ. μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι okay. οκ, το... μπερδεύτηκα εγώ, μπερδεύτηκα εγώ, εγώ, μπάσκετ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, με 20 και 25 ευρώ αντίστοιχα, αυτό μάλλον είναι μια προπόληση και μη προπόληση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ήταν κάτω ή πάνω σε ξέρω. ξέρω. σως, δεν ξέρω. Αν και νομίζω και τι λέει η Αστεράκη Προπόλυση, η δισκοπολέα Μετρόπολης και Πάτσις Εγώ είναι ε, 20 25 που μου πάτε εκείνη στιγμή Ναι, τέλος πάντων, ε, να ξέρετε το ανώτερο είναι 25 που θα πληρώσετε ε, Θα παρουσιάσω το υλικό από το δισκο 7 έτσι. Ε, 11 νέα τραγούδια Εμείς οι 2-1, η αγάπη μου μένει Η αγάπη μου που μένει, η πολυκατοικία, όλα πάνε καλά Ψέρια ψηλά, τα κλασικά του κομμάτια. Έχεις το έχει κάποια δίκιο, έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει. Να πούμε ότι εμφανίστηκε και στην Αθήνα πιο, πιο πριν. Mm -hmm. ε, Τέλος πάντων δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση. Όσοι, όσοι αρέσει ο, ο Χατζηγιάνης και όσοι τον αγαπούν, πάντα και γεννίστε τον. Ε, συνεχίζω με ακόμα μια συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στην αποθήκη του Μήλου. Ε, με, με, μαζί με τον Λάκι Μπαδόπουλο, ο Ιελός Λάκι Μοτσλάρεβέρ και τον Δήμον Αρθασιάδη. 6, 7, 13, 14, 20 21 Φεβρουαρίου εμφανίζονταν. κάποιο δηλαδή, που είχαν Ναι, δηλαδή μπορείτε πλέον. 20 και -21. 21. Απλά θέλω να πω ότι έκανε πολλές εμφανίσεις. Ε, μάλιστα δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε να το πω για την πρώτη φορά. Okay. Δεν ε, στην αποθήκη του Μήλου. Κλασικό το που είναι. Στο opencounter.gr μπορείτε να βρείτε και τηλέφωνα για να μάθετε εισιτήρια και πόσο κοστίζει και το ένα και το άλλο. Ε, φαντάζομαι ότι στην αποθήκη πρέπει να είναι τέτοιο. Φίξ. Εγώ δεν έχει την είσοδο. Πλέον στον ποτό. Α, ναι. Λες, ναι, ναι έτσι. Επειδή είναι στην αυλή, αυτό λέει. λέω. Ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων, όσοι έχουν την απορία, ας πάρουν να ρωτήσουν ναι. στα τηλέφωνα που δίνει το site. Εντάξει, λοιπόν, λοιπόν, Γιάννης Κόντζεσ, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να πάω τώρα. Ας πω τώρα τη φορά Okay, πάμε τώρα σε λίγο πιο κουλτουριάρικα πράγματα ε, Mogwai, αν το διαβάζω σωστά Maguire. Είναι ένα... Mogwai, whatever ένα σκοτσέζικο συγκρότημα που ασχολείται κυρίως με rock μουσική αλλά και punk στοιχεία έχει μέσα Χαρακτηριστικές επιρροές λέει Joy Division, The Cure, Sonic, Youth, Nirvana, The Pixies Bauhaus, Goat, Machine, Guns and Roses Είναι οι επιρροές τους ε, χαρακτηριστικό λέει, είναι η και τεδικά τελικά στον ήχο της κιθάρας ε, Προέρχονται από την Κλασκόβη, ίσως μπορούμε να μας πει ο, ο Δημήτρης δούμε, για αυτός, αυτό εδώ Γνωστά τους κομμάτια για όσους έχουν παρακολουθήσει The Hockey's Howling, Come On Die Young, Haunted By Freak και Friend Of The Night Εμφανίζονται στον Πολυχώρο του Μήλου ε, στις 21 Φεβρουαρίου, 8.30 η ώρα, ώρα το, shopen. το Shopen και η τιμή προπόνηση είναι 33 ευρώ, στο τεμίο 35, μικρή είναι διαφορά έτσι. Ε, τηλέφωνο επικοινωνίας δίνει το opencounter.gr. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω τέτοια. Ναι, έχουν πολύ, ξέρω. Το ευρώ είναι και 33 ευρώ, το πούμε, είναι και λίγο. Είναι αλλά ολέψεις και κόσμο που έρχεται για μια εμφάνιση από σκοτία ναι. και με το με ιδιαίτερο μπορούν να έχουν. Πρέπει να βγάλω και τέξω δάτους. Ε, φυ και κλείνουμε τις σημερινές προτάσεις με, την, με μια μπαράση που εγώ προσωπικά θέλω να δω, το έχω δηλώσει, δεν ξέρω που θα βρω πρόσκληση όμως γιατί θα είναι πανάκριβο, μάλλον, θα δούμε σε λίγο, τα 100 τσιγάνικα βιολιά που είναι στο Μέγαρ Μουσικής, έτσι, για να δω λίγο, βλέπεις εδώ πέρα τι έχει. Ναι, στο μέγαρο Μουσικής. Μέγαρο Μουσικής και όπως είπα 75, έχω. 60, 45, 30, 15, τα μαθητικά φυτικά. α, πολύ θείνο είναι για το φοιτητικό. Ε, ναι, αλλά φάση πάμε στο τέτο 16... Ένα έρξη... Ξυ... Προπόλιστα εντάξει έχει ήδη ξεκινήσει Ναι, λοιπά, η, λοιπά. Παράσταση... η παράσταση το... είναι 20, 21 και 22 Φεβρουαρίου στις 9 Καλαμίνημα 15 ευώ μπορείς να πάρεις... Ε ναι εντάξει Εντάξει μπορώ να δώσω και 30 ανεπίνο, πάω σε καμία καλύτερη θέση, ξέρω ότι έως πού ναι. ε, Να πούμε ότι είναι η Τσικάνη και ορχής της Βουδαπέστης 84 α, βιολιά, 10 κλαρινέτα, 6 κύμβαλα και 2 σολίστ Άρα δεν είναι 100% η δουλειά μα μας Όχι, ναι, είναι 100... Δηλαδής είναι μόνο. Ναι, αλλά άμα τα προσθέσεις όλα αυτά τα 我vernά, κάνουν 100. Ναι, αλλά δεν είναι δουλειά. Εντάξει, είναι, είναι τα 84. Μας Και... Τέλος πάντων, χαρτολογούμε πάντα. Ιδρύθηκε το 85, όταν γεννηθήκαμε εμείς. Άσε να παίζει έναν αυτοσκυλάκιο στην κηδεία του Σαντό Τζαρόκ, αυτό δεν ξέρω γιατί... Ας πιω δύο άσυλους, θα τζιγκάρεις μους και σπουδάεις. Ναι, τώρα καλύτερο. Ε, πάντων. Ε, η ορχήστρα λέει με σήμερα κατελεθένει την ερμηνεία των κομματιών χωρίς παρτιτούρες. Α, ah. γαμάτο αυτό έτσι, τα παίζουν από yeah. μνήμης δηλαδή Έχει περιοδεύσει με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο, παράλληλα η ορχήστρα κάθε χρόνο διαγωνισμό για σολίστες στη Βουδαπέστη και οι νεκτητές γίνονται μέλη της ορχήστρας Αν Το είναι 101, ή κάποιος φεύγει Κάποιος φεύγει, ποιο δύο μου σκροίκος, το ποιο δύο μου βιολεί Yeah. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται το 3 εκρηκτικό και ζωντανό όταν περάσει Στο πρόγραμμα και έχει το μέρη. Ε, το πρώτο μέρος αφορά την τσιγκάνικη παράδοση του βιολιού και το δεύτερο από τη Βιέννη στη, στη, στη Βουδαπέστη κατά μήκος του Δούναβη. Yeah. Και μετά λέγεται ακόμα τα αυτοκίνητα. Και που μετά βασικό, πληροφορίες yeah. αναλυτικές σίγουρα μπορείτε να βρείτε στο site του opencounter.gr Ούτε με αυτό έχουμε κάποια συνεργασία. Αν και θα θέλαμε γιατί το αναφέρουμε κάθε φορά. Έτσι φανεράζουμε. <laughs> <laughs> και τέλος πάντων είναι ένα event yeah. το yeah, οποίο θέλω να το δω. Έχει και αφίσα. Θέλω να κερδίσω το ραντεβού αν μπορώ <laughs> και τέτοια πράγματα. Όποιος <laughs> ξέρει κάτι μπορεί να μου πει. Και με, το, με τα τσιγκάνικα βιολιά τελείωσαν οι προτάσεις για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν μάλλον. Για αυτό το podcast δηλαδή. Ε, ελπίζω να ικανοποιήσαμε τα, τους περισσότερους οκτώ και, και να πάθει κάτι για από όλα αυτά. Να σας δούμε σε κάποια από αυτά. Τα 27 η φορά θα σας χαιρετίζουμε. Έτσι. χαιρετίζουμε Καθότιτο podcast έφτασε στο τέλος του Να πούμε ότι οι φορές που χαιρετίσαμε δεν είναι ίσμες που αρχίσαμε Γιατί την προηγούμενη φορά κάναμε 700 intro έτσι Εντάξει αυτό... Όχι εγώ το έχω το το το να τον γωνέψω Εγώ το έχω να τον γωνέψει νες κάπου Πώς θα <laughs> ονομάσουμε το επεισόδιο Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε <laughs> <Online dating. laughs> <laughs> <Όχι. laughs> <laughs> Αποφεύγω τον Ταλκιέρι. <laughs> <laughs> αποφεύγω τον Ταλκιέρι. Τηλεφωνία <laughs> τζι. Τηλεφωνία τζι στο <laughs> live. Ε, νομίζω είχε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ε, βέβαια εντάξει μας έλειπε ε, η χαρακτηριστική η... η... παρουσία του Χρήστου αλλά ελπίζουμε στο επόμενο να ε, είναι μαζί μας. Ε, ε ήταν το εσύ, στο παρελθόν. Ναι, ανα... Και ο Γιάννης δεν μπόρεσε. Και ο Γιάννης δεν μπόρεσε. Ε, Αφιτάξει. Να είναι στη τελική. Εντάξει ε, σίγουρα. Ε, την επόμενη φορά τι θα πούμε. Την επόμενη φορά έχουμε αφήσει δύο θεματάκια το ένα βέβαια το έχουμε πει, το άλλο το έχουμε πει. Ναι, είχαμε πει ε, για να θα μιλήσουμε για το Crunchy, ένα, μια Ubuntu διανομή για το ASUS PC, το οποίο κατέχω πλέον εγώ. Θα το, θα το σχολιάσουμε θα στην άλλη φορά, φορά. φορά. και θα κάνουμε και ένα, φορά σε ένα καινούριο podcast που βγήκε στην ναι, αγορά, στην πιάτσα. Θα το αναφέρουμε την ε, λοιπόν, επόμενη φορά περισσότερα, μπορείς να τους έχουμε και... Ναι, είναι ουσιαστικά έχουμε μιλήσει με τα παιδιά, δεν θα πούμε από τώρα ποιοι είναι για να έχει πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Έτσι, και ενδεχομένως ηλία. να είναι μαζί μας και για ένα μεγάλο μενός υπομπής. Είναι μεγάλο που είμαστε από την Αγιά, και καθόλου Απλά και να τους γνωρίσουμε αυτό. Αυτό. Ε ε ε επίσης ε, όποιος να έχει να κάνει την ε, άλλη πέμπτη, την πέμπτη 19 του μηνός, ναι. 19 Φεβρουαρίου. Μου είχα περάσει μια ούτω από την Έχλη. Η Έκλη είναι πάνω από την εκκλησία του γίνηου Δημιουργίου, Κασάνδρου με δεξιόπω λέει τι κάθε του. Γεννηχαμ παλιότερα Το παλιότερα όπου παίζουν live μουσική skelters έχουν γράψει, γράψει φορές, ναι, αυτούς. Ε... παίζουν rock μουσική συνήθως, classic rock θα πιάσουμε Έχει. από δεκαετία 50 ως σήμερα, ρόκα επιτυχίε, ξένες ε... πάντα ε... μπορούν να παίξουν και δικά τους κομμάτια. Όσο φέ έχουμε... έχουμε ακούσει ήταν πάρα πολύ καλή. Ωραίο πρόγραμμα, χορευτικό ανάλαθρο. Θα είμαστε και εμεί εκεί. Ε, με τον Άγγελο σίγουρα ίσως έρθουν και κάποια άλλα από τα παιδιά. Ελάτε να μας αναζητήσετε, να γνωριστούμε. Μάλλον ε, δεν θα κάνουμε μπροστάκιν σου οπότε ψάχνει Ή να τέλος να περάσουμε όλοι μαζί με τα παιδιά που παίζουν μουσική. Μια ευχαριστή βραδιά. Um, αυτά. Α, μέχρι το 48ο επεισόδιο, οπότε δεν ξέρει τι γίνεται. Σωστά. Ε... Νομίζω ότι εσείς φτάσαμε στο τέλος uh. Επομένως, από εμένα και τον Άγγελο και το χρόνο που πούνταν στην αρχή Γεια σας! Yeah,